Χάσαμε τον Βενιζέλο και εσείς κάνετε χαβαλέ. Παιδιά τι να σας πω. Αυτή δεν είναι εκπομπή. Η ψυχοθεραπεία αυτό που λένε όλοι. Ε, κάθε μέρα να παρατείτε Βενιζέλος δεν είναι και λίγο. Όταν έχεις τέτοιο θέμα. Άμα σα πάρει χαμπάρι η ζωή, oh. ότι δείχνετε πάνω στη βουλή, στη σημαία, τον παλούρδο και τον τζολιά, και από κάτω τα αγκελοφραγμένα ακόμα και δεν έχετε αλλάξει φωτογραφία τα κάγκελα, δεν θα σα ξεπλένει ούτε ποινιό. Παιδί μου, ο παλούρδο ξέρει γιατί έφτασε εκεί πάνω, Για να κατουρήσει. Ναι. Δεν αφήνουν πια μέσα γιατί έφτασε εκεί στην ταράτσα για να κατουρήσει. Και ο τζολιά που είναι γνωστό ανώμαλο, ανέβη για να πάρει μάτι το τσουτσούνη του παλούρδου. Μη μου πει ότι οι μπαλούρδοι θα πάρουν γιογιο Έχουν ενσωματωμένο, παιδί μου. Φουράνε καθετήρα, δεν ξέρω εγώ από πιστολή. Έχει η στολή μέσα ενσωματωμένο. Όχι, βρε, το κράνο, το βγάζει το κεφάλι, το βάζει μαλαπέρδα, κατουράει. Δεν έχουν μαλαπέρδα οι μπαλούρδοι καταρχήν. Ευνουχισμένα Τι πήγανε και κανένα νομίζει. Ότι άμα μεγάλο πουλί θα του Δηλαδή η ζωή τώρα τι έχει, η Δεν, δεν έχεις να βγει όλα τα γεγονάτα για εσένα δουλεύουνε. Πότε σαν Μπαλούρδος, πότε σαν Τζολιάς. Παράπονο δεν έχουμε, okay. από την αλήθεια την αριστερή κυβέρνηση. Okay. Ευτυχώς δεν βγει η αριστερή κυβέρνηση okay. στις εκλογές okay. και δουλεύουμε κι εμείς κανονικά. Ναι για σα. Γεια σα. Κορόσαπτοό. Ναι, ναι. Μια ρώτησε να κάνει. Έχω βρει στο ίντερνετ και ένα σκάφο. Ναι, ναι, με την εξουλέφεια. Όχι, ένα πιο μεγάλο. Έχετε τηλέφωνο σα, ένα. Ποιο μεγάλο, ναι, δεν δε δε έχει εξουλέφυιο μηχανή πάνω. Όχι, όχι. Αυτό το τηλέφωνο το έχω δει στο Αγγελόπολη ένα γιοτ είναι γύρω στα 15 μέτρα καγωγή 20. Α, το γιοτ, ναι, γιατί έχω και ένα μικρό. Όχι το γιοτ. Τα πουλά όλα, τώρα κατάλαβα. Πρώτη φορά αριστερά, τι να μείνει. Από η κατασκευή, τι κατασκευή είναι το γιοτ αυτό. Πολιαστέρα είναι. Πολυστέρα και αυθρακωντα. Πόσα μέτρα είναι αυτό. 16. Με πολύ Ώρα, πού βρήχε, αυτό... Στον κήπο το έχω από πίσω. Αυτό είναι όπω δείχνει τη φωτογραφία ή έχει αλλάξει κάτι. Είναι όπω δείχνει τη φωτογραφία απ' έξω. Ναι. Μέσα είναι λίγο πιο μαζεμένο από τα το αγόρασα. Ναι έχω ξυλώσει καναπέδες, τα έχω πάει σπίτι αυτά, ξέρει δεν είχαμε έχω ξυλώσει καναπέδες, το τιμόνι το έχω βάλει στο να έχω και ντεκόρα από πίσω από τον καναπέ να είναι ένα κρεμαστό τόσο πάνω αυτά φτιάχνουν όμως, δηλαδή μπορεί να βρει άλλα ναι. έχω βάλει τώρα ε... από ένα παπάκι στο κυλοφάναρο το τιμόνι πάει, αν το κάνεις αριστερά δεξιά πάει αλλά θέλει βαλβολίνη, θέλει βαλβολίνες Την <συσοκλή> μηχανές έχει μέσα Δεν γράφει Γράφει της C32ς έχει. Σε 32. Τη 32. 2. 16 μέτρα Ναι, έχει και μια μικρή 20 βοηθητική. Άμα γίνει, μα παιδιά, να σε βγάλει έξω. Σε 32, κατερφύλα είναι πέντε τόνου μηχανή. Ναι, 2, έχω κι εγώ 3. μια μεγαλομανία. Τι να κάνω. 2, 3, δηλαδή, 2, 3, πήρα 2, 3, τη μηχανή και λέω κάποια στιγμή που πάω και μεγαλύτερο σκάφο. Να μην την έχω τη μηχανή, ευκαιρία ήταν. Την κλέψαμε από ένα κότερο. Ενό εφοπλιστή. Μα κόστα για κάτι λεφτά, ε, βαριέσαι λέω. Φίλε, με έχει μπερδέψει λίγο. Ναι, κι εγώ μπερδέθηκα. Έχω λύσεις για το πρόβλημα των συναδέλφων του Μπαλούρδου. Τι? Αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα από την Πρόεδρο της Βουλής. Θα πάνε δίπλα στο Ζάπιο, θα αρπάξουνε μια πάπια ο καθένας και ξέρεις μετά. Τέτοια πάπια θα αρπάξουνε. Ε τι να αρπάξουνε, για... Δεν ξέρω αν διαθέτει η υπηρεσία απλά Τώρα μου πεις ο Μπαλούρδος θα καταλάβει λέει πάπια, αυτό καταλαβαίνει. Γεια σου και σένα. Τι κάνει, αγόρι μου, καλά, είσαι Καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βάζετε, ρε παιδιά, το Βενιζέλο. Γιατί τώρα, άμα θα αντικατασταθεί, τι θα κάνουμε. Άμα παραδώσει τη σκητάλη και σαμάρα, τι θα κάνουμε χωρί βαρβάρου. Καταστραφήκαμε, παιδί μου, καταστραφήκαμε. Α, Τουλάχιστον α, να έρθει α, η φόφη να αποζημιωθούμε λίγο. Λυπή. Να έχει δουλειά η Σε αυτό το πασόκα, yeah. το καλό στο καλύτερο πάνε. Γιατί δεν ψηφίζουμε το 23% ΦΠΑ στα νησιά. Δεν βλέπετε ο καιρό που δεν λέει να καλοκαιριάσει. Αν το ψηφίσουμε. Μήπως φτιάξει ο καιρό. Έχω καταλάβει και ρατάδε τι κάπνε. τα σύννεφα. Δεν τα ξέρω εγώ. Ένα μισθό θε να χάσει οι τέσσερι. Εγώ? Ναι. Θα χάσονται και καλά, ε. Πέντε και καλά δεν γίνεται να μη χάσει. Αν θε να χάσει έναν, στηρίζει 47 σελίδε του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αν θε να χάσει 4. Υπότιτλοι AUTHORWAVE 5-6 σελίδε των θεσμών που δεν είναι τρόικα αλλά μα στέλνουν τρόικα να αντελεσύγραφα. <laughs> ναι, ναι, εντάξει. <laughs> δεν το λε και μαχαίρι στο Lemos, όχι. Ναι, <laughs> ναι, όχι. <laughs> αλλά <laughs> ο... <laughs> μου αρέσει, αρέσει η οψιόνα αυτή. <η> ΣΥΡΙΖΑ, σί, <laughs> <laughs> τι να σου πω, ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> <laughs> <laughs> Έτσι, φίλε, αριστερά αριστερά, αριστερά <laughs> τότε. <laughs> αριστερά, να χάσουμε μόνο ένα μισθό με την αριστερά. Άσε που, αν έχουμε υπομονή και δείξουμε καλή πίστη και ελπίδα, μπορεί και να με επιστραφεί αυτό ο μισθό πίσω κάποτε. Κάποτε. Κάποτε. Η ελπίδα τι είναι, κάποτε είναι. Αλλά το κακό με το κάποτε είναι ότι περιέχει και το ποτέ.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 Εντάξει, μα αρέσει μα. Έλα, γεια. Γεια σα. Γεια σας. Τον κύριο Μπαρμπαγιάννη. Ο ίδιο. Είμαι ο Κοστίζο Κοστίζο τη Θεσσαλονίκη, ο αρχιτέκτονας. Γεια σου, φίλε, αρχιτέκτονα. <laughs> Τι κάνετε. Καλά. Δόξα τα θεώ, Κι εγώ, κι εγώ. Δόξα. Το θεώ. Ωραία. Γιατί αν δεν μα είχε ο Θεό καλά, πώ θα ήμασταν καλά. <laughs> Για πείτε μου. Οι γιατροί θα μα σώσουν. Έλα, πε μου. Εσεί πείτε μου. Ναι, εγώ, εσεί πήρατε. Ε... Ε, μου ζητήσατε να πάρω. Ναι, ναι, ήθελα να πάρετε τηλέφωνο. Ωραία. Θέλετε να μου πείτε πώ μπορώ να σα βοηθήσω. Γιατί ζητήσατε να, να σα πάρω τηλέφωνο. Για τι γνώσει σα. Ωραία. Τι αρχιτεκτονικέ. <laughs> Ωραία, λοιπόν, τι μπορώ να κάνω. Θέλω τι να θέλετε. σχεδιάσουμε κάτι. Ωραία. Αλλά θα πρέπει να μου πείτε αν είστε μέσα ή όχι. Έπρεπε να μου πείτε περί τίνο πρόκειται. Για το μέλλον μα. <laughs> Και πρέπει να ξέρω αν θα είναι κοινό ή όχι. <laughs> Άμα είναι κοινό, να το σχεδιάσουμε μαζί. <laughs> Αλλά θέλω να το κάνετε εσεί που είσαι Γιατί εγώ τα σκατώνω κάθε φορά. <laughs>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 Τι να σα πω, θα σχεδιάσουμε το μέλλον μα. Είστε μέσα, Κωστή. Κάτι περίεργο μου ακούγεται όλο αυτό σε αυτή την επικοινωνία. Αποκλείεται. Αλλά... Γιατί. Δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρουμε τα μελούμενα γι' αυτό. <ΣΣ> τι ε, να σχεδιάσει, θα μα κοιτάει ο Θεό από εκεί πάνω που μα έχει καλά και θα γελάει που σχεδιάζουμε, που κάνουμε σχέδια. Ναι, ναι, σωστά. Ε, δεν νομίζω όμω, όχι. σα-ίσα. Α -�σα. κάνουμε εμεί τα σχέδια. Ναι, έτσι είναι. Αλλά θέλω καινοτομίε στα σχέδια του μέλλοντο μα. Του κοινού μα μέλλοντο. Δεν θέλω τα κλασικά. Οι κλασικέ γραμμέ τι έχω κάνει. Ού, βαρεύτηκα. Μια ζωή περιμένουμε με την ίδια τακτική να καταφέρουμε φέρουμε άλλα αποτελέσματα. Σκάτα. Και τι καταφέραμε. Ότι τι γνωρίσαμε. Τι είδαμε σε αυτή τη ζωή. Τέλο πάντων. Και αναρωτιέσαι μετά αν σ' αγάπησε ή όχι. Μάλιστα. Και αν ήταν εκείνη η μοναδική. Τέλο πάντων. Mm -hmm. oh. Μην σε φορτώνω με τα δικά μου. Πε μου, αν έχουμε μαζί δικά μα κοινά, να στα λέω. Ορίστε. Πάνω σε καμβάηση σχεδιάζεται. Σε ακουαρέλα. Έχετε μυρογνωμόνια τα σωστά του. Χάρα και στο έχει <laughs> <Το> Όχι, δεν έχω τάφ. Πού πας αγάπη μου χωρίς τάφ? Λοιπόν, θέλετε να επικαινονίσουμε μήπως κάποια άλλη στιγμή. Ναι, νυχτερινέ ώρες στο χώρο μου. <σχει> Άλλο, θα σε περιμένω. Φιλιάκος, τι φιλιά στα κολομέρια. <Σσχει> Έλα! Τι <Σσχει> <Σσχει> <Σσχει> να βάλουνε στη δεσκάδα με τους πιο σεξιες εμένα, βάλανε το βλάκα τον Τζίπρα. δε <Σσχει> βλακείες! και ενέρωτες που τις συναντάς και αντί να σου δίνουνε φιλιά και να γίνει κόλαση όχι, δεν μπορώ, δεν μπορώ που δεν βρίσκετε από στολί Τι είδες τις μαλακισμένες και εγώ τσατίζομαι Φίλα μωρί κάθε πόλη θα σου ξανατύχει να με φιλήσει εμένα στο στόμα ε, και δεν μου δίνουνε και ένα βυζί ε, να πιάσω κάτι να θυμάμαι να έχω μια, μια ανάμνηση αφής. Τίποτα, τίποτα Όλες οι Τί. μηξοπαρθένες επειδή έχει κάμερα και Τι έγινε μωρί ε, Λες τι και ο κομμενός δεν σε έχει τραβήξει κάμερα και δεν το ξέρεις μουστάκι. Εγώ τουλάχιστον το λέω Ένα ρουφιχτό σαν μουστάκια να γινικόλασί Αγάπη μου μάναψες, έλα γεια Ανόμαλη Ναι. Πού είσαι ρε μωράκι, τρελανέ μας μεσημεριάτικα Τρελανέ μας Οπα, Τι έγινε κορίτσια, μπήκε το καλοκαιράκι, έχουμε κάψε. Αποστολή Έλα. Είσαι Θεό ρε μωρούλη, είσαι θεός Όλοι οι κουτσί στραβεί Πέφτουνε πάνω σου Ποιο account είσαι στο Twitter? Α, ah, δεν έχω. Α, ah, δεν έχει. Όχι. Oh, okay. Κρίμα, θα σου στείλω ένα <laughs> DM. Ένα. Θα φτιάξω ένα για σένα. Να φτιάξει μωρό μου. Είστε η συνήθεια που έγινε λατρεία. Κάνει χαμούλη. Σ' αγαπάμε, σ' αγαπάμε ρεμοράκι. Πόσο χρόνο είστε, κορίτσια που μαγαπάτε αγαπάτε και πόσε? Εγώ μία είμαι και είμαι 24. 24. Ναι, Καλά, δεν είναι, Καλά, δεν, δεν έχει προλάβει καλά τι δραχμέ. Καλά, καλά. Θα προλάβω μαζί σου, ρε ah. μαμάρι, θα προλάβω μαζί σου. <laughs> καλά, τώρα τι δραχμέ θα τι προλάβουμε Μόλις τέλος πάντων. Έλα κιά. Ναι. Ρε παιδί μου κοίταξε να. Ποιος δυτικάνε νας ότι είναι Παναστάτης. Τον βλέπουν οι βιομήχανοι και τρέμουνε. Κατάλαβε και οι εφοπλιστέ. Ποιον καλέ το τζίπρα? Ποιον? Για το, για το Μίτσο, συγγνώμη, για το Μίτσαρο. το Μίτσαρο. Ακόμα και να έχει πάλι πέντε χρυσά μετάλλια στην κολύμβηση. Όταν κολυπάει ο Καρχαρία, δεν βάζει ούτε το μικρό σου δαχτυλάκι με στη θάλασσα. Μπορώ να σου πω τώρα τι είναι αυτά, Κουκουέγνε. Όχι, ρε, διμητράκι. Α, Έτσι. γιατί ο Σύρισα στη θάλασσα με τον Έτσι. Καρχαρία, όχι απλά το δαχτυλάκι βάζει. Έτσι. Προσπαθεί να σκοτώσει και τον Καρχαρία. Άσε μα. Ο κύριος Σεδόρακη και αυτοί οι πατριώτε που τον ψυφίζουν δεν ήταν στην επιτροπή για τη διεκίκηση των ε, κατοχικών αποζημιώσεων. Παλιά, μετά το συγγραμίω τσήπρα ότι είναι ειδικό το θέμα και όχι υλικό και τέλο είναι αυτά. Ναι. Πάμε, Εσύ, να κάνουμε μια έτοιμη συμφωνία και μα λε ότι κάνουμε μνημόνιο. Δεν πληρώνουμε τη δόση, μα λε ότι είμαστε Ζάμπια. Ε, αποφάσισε, τι θες Δεν το είχα σκεφτεί, με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Δεν έχω πρόταση, με. δεν ξέρω τι θέλω. Θέλω να δω το ΣΥΡΙΖΑ αριστερό κόμμα. Εψευδή πόθη θα μου πει. Δεν βαριέσαι, με. θα ήθελα, γούσταρα με. Επειδή το διάβασε στον τίτλο του γι' αυτό. Λέει ριζοσπαστική, είναι και ριζοσπάστε και αριστερή. Αυτό, αυτό θέλω, με. τίποτα άλλο. Με. Δεν ζητάω και τίποτα νομίζω, ε. Δεν μου λε τι έχουν πάσει όλοι με τον Τινόπουλο και φωνάζουν και δεν του αρέσει. Τι έχει ο Τινόπουλο. Δεν βλέπουν τον άλλο που τουλάχιστον ο Τινόπουλο έχει δει ποιο είναι. Τον διπλανό του δεν τον βλέπουν με τι ρόλο παίζει. Που είναι πιο επικίνδυνο από τον Τινόπουλο. Που το παίζει αριστερό, το παίζει προοδευτικό. Κοιτάξτε να δει, και εγώ τον συμπαθώ τον Τινόπουλο. Και εγώ τον συμπαθώ, Α. γιατί έψαχνα για χρόνια έναν φίλο μου που ήταν καμένο, έβλεπε κύκλου και δεν, δεν ερχόταν ποτέ στι παρέε. Τον βρήκα από εκπομπή του Τινόπουλου φαντάσου. Τον τάκει τον Κυριλέ, τώρα έχει γίνει κυριλέ, κοιμάται.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 Τι λέει το παιδάκι. Ε, δεν μιλάει ακόμα. Να μιλήσει. Αριστερά θα... έχουμε. Δε, αν δεν μιλήσει τώρα, μπορεί να μιλήσει. Θα μιλήσει και αυτό όταν εσύ θέλει. Να μιλήσει όταν θέλει να μιλήσει. Τέλο πάντων, για την κάρπαθο ήθελα χρυσέ μου, να σου μιλήσω. Μιλάει για την κάρπαθο. Α... Talk me about κάρπαθο. I will, I will. Oh, you will, Μωρία. Εδώ οι άνθρωποι. Εσεί να στεναχωριέστε. Γιατί εδώ οι άνθρωποι δεν στεναχωριούνται που θα γίνει η βάση. Χαίρονται κιόλα. Κατάλαβε, χαίρονται επειδή θα έχουν δουλειέ. Έτσι του είπε ο καμένο όταν είσαι αυτό και, και ο δήμαρχό του. Από πού θα φεύγουν το ξέρουμε, το που θα πηγαίνουν το ξέρουν Κάτι με αυτή τη βάση του φανά που φτιάχνετε. Όχι, αυτά δεν τα ξέρω γιατί δεν. Αυτή τι δουλειά θα γίνεται <σφίλαι> μέσω αυτέ τι <της> βάσει, όχι. <σφίλαι> Δουλήτρισαν. <σφίλαι> <να έχουμε. σφίλαι> είναι όμιου <σφίλαι> με του υπαλλήλου των χρυσοθήρων στι κουριέ να ξέρει. Το ίδιο είναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. <σφίλαι> <σφίλαι> αυτή γιατί εδώ ξέρουν νομίζω από κουριέ και χρυσοθεί. Νομίζω έχει αυτή την εντύπωση. Γι' αυτό σου είπα θα την ελληνική επαρχία στην αρχή. Άκουσαν ότι θασνούμε δεν ξέρω πόσα άτομα εδώ και αμέσω είδαμε λεφτά μπροστά του. Αλλά δεν ξέρω από πού θα έρθουν αυτά τα λεφτά. Συνήθω από ένα έρχονται τέτοια λεφτά, τέλο πάντων.